έχουν γίνει οι τοποθετήσει του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, δηλαδή ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών, που γίνονται από την περιφέρεια. Ε, έχουν βέβαια προχωρήσει η διαδικασία, δηλαδή έχουν αναρτηθεί οι πίνακε. Απλώ φέτο υπάρχουν αρκετέ ενστάσεις εκκρεμούν ενστάσεις των ΑΣΕΠ δηλαδή. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή να τοποθετηθεί το προσωπικό το υπόλοιπο. οι ενστάσει οφειλονται οι σε, σε ό,τι αφορά τη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών. Έχουν γίνει κάποια λάθη δηλαδή, στη μοριοδότηση των ε, μεταπτυχιακών. Με αποτέλεσμα, οι συνάδελφοι που θεωρούν ότι θίγονται να έχουν κάνει ένσταση για τη μοριοδότησή του. Είναι πολλέ, βέβαια. Είναι πολλέ οι ένστασει και γι' αυτό υπάρχει έτσι, μια μικρή καθυστέρηση. Όχι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, να το πω αυτό. Mm. Ε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια έχει προχωρήσει η διαδικασία αρκετά. Έχουν, έχουμε φτάσει δηλαδή, στην ανάκτηση των οριστικών πινάκων. Υπάρχουν και οι πιστώσει. Επομένω, όταν λυθεί το θέμα τη ενστάση, θα αρχίσουν να τοποθετούνται στα κερί και στα ειδικά σχολεία. Υπολογίζεται πότε, μέσα στο το Σεπτέμβριο, θα δηλαδή. Θα είναι μπορεί? μεγάλη τύχη και πολύ καλό για μα να έχει τελειώσει τη διαδικασία πριν δύο μήνε και να τοποθετηθούν μέσα στο Σεπτέμβριο. Ναι, γιατί οι σίγουρα περιμένουν και θέλουν. Στο κερί, δυστυχώ, μπορώ να σα πω, αυτή τη στιγμή έχουμε 156 παιδιά στην αναμονή. Mm -hmm. ε, είναι ένα αριθμό που. Είναι ελεγχόμενο με την mm. έννοια ότι, α, αν σκεφτείτε ότι η παραγωγικότητα η δική μα είναι περίπου στα 190 παιδιά το χρόνο, ε, έχουμε μια σιγουριά mm. να λέμε στου γονεί ότι όλε οι αιτήσει που έχουμε μέχρι στιγμής θα ικανοποιηθούν μέσα σε αυτή τη χρονιά. Πέρυσι, πόσε είχατε κύριε Ζωή. Πέρυσι, την ίδια την αντίστοιχη εποχή, είχαμε 148, τι οποίε τις είδαμε όλε. Mm. Υπάρχει μια αύξηση από ό,τι διαπιστώνω Υπάρχει αύξηση, έχουμε μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων και αυτό. Ε, είχε, είχε. εμένα με, με κάνει χαρούμενο είχε. γιατί είχε. είναι προϊόν της ε, ανοιχνευτικής δουλειά που κάνουμε στα σχολεία είχε. πέρυσι είχαμε την τύχη επειδή είχαμε προσωπικό εδώ να επισκεφθούμε όλα τα σχολεία της περιφερεια μας όλα δεν αφήσαμε κανένα και μας να κάνουμε, ναι. να κάνουμε ανοιχνευτική δουλειά στα σχολεία με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί με ένα αριθμό των αιτήσεων αλλά είναι σε μια ελεγχόμενη κατάσταση γιατί τα 156 παιδιά θα τα δούμε όλα <σ một> όσα, Μια δουλειά που δεν γινόταν δηλαδή... τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Ζωήδη. Όχι ότι δεν υπήρχαν παιδιά με μαθησιακέ ιδιαιτερότητε ή δυσκολίε. Απλώ δεν υπήρχαν τα κεδί, δεν υπήρχαν Ακριβώς. οι εκπαιδευτικοί, οι ενημερωμένοι. Και από ό,τι μάθαμε, κάνατε ήδη ένα πρώτο σεμινάριο. Πολύ Εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο. Ήταν το περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή. Καλέσαμε εκπροσώπους όλων των δημοτικών σχολείων τη και του εκπαιδεύσαμε σε. Χορήγηση ανιχνευτικών εργαλείων. Ακριβώ αυτό που σα έλεγα. Να μπορεί πια ο εκπαιδευτικό, γιατί αυτά τα τεστ απευθύνονται στους εκπαιδευτικού, δεν είναι διαγνωστικά, είναι ανιχνευτικά. Να μπορεί να, να κάνει ανίχνευση στο μαθητή του, να διαπιστώσει αν είναι ένα μαθητή που χρήζει παραπομπή ή όχι στο κεδί, ούτω ώστε με μεγαλύτερη σιγουριά να απευθύνεται στο γονέα με στοιχεία πια, με σταθμισμένα εργαλεία, σταθμισμένα τεστ, να του πει αυτά βλέπω, αυτέ τι δυσκολίε βλέπω στον παιδί σου, πήγαινε στο κεδί να σου πούνε οι πιο ειδική. Να σου κάνω μια πιο αναλυτική αξιολόγηση. Ναι, δε, γιατί ο δάσκαλο, η δασκάλα είναι αυτοί που έρχονται πρώτα σε επαφή με το ε, παιδί, φυσικά και οι γονεί όμω. Και τι πρέπει να γνωρίζουν και οι γονεί, κύριε Ζωήδη, αν θέλετε να μα πείτε, Για να γνωρίζουν και οι γονεί ότι αν δουν κάποια ιδιαίτερη έτσι, α, δυσκολία που να παρουσιάζει το παιδί του, να μην το παραμελήσουν. Να, να μην το. Όχι, καθόλου. Και εμεί έχουμε, έχουμε μεγάλη αύξηση των αιτήσεων στην νηπιαγωγεία και αυτό επίση μα mm. χαροποιεί. Αν σκεφτείτε ότι πέρυσι ας πούμε είδαμε 40 νήπια ε, mm -hmm. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κάνεις πρόληψη Γιατί την πρόληψη να την κάνεις στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάκες του Δημοτικού Όταν το παιδί ξεφύγει από αυτή την, ε, την κατάσταση ε, Δυσκολεύεται εξαιρετικά η παρέμβαση, καταλάβατε mm -hmm. Εμείς τώρα ε, κα, ε, καταφέραμε τα παιδιά που βλέπουμε να είναι νηπιαγωγείο πρώτη Δευτέρα Δημοτικού και μετά επαναξιολόγηση την πρώτη Γυμνασίου. Και οι εκκρεμίσει της που έχουμε 167 είναι στη συντριπτική του πλειοψηφία αφορούν αυτή την ηλικιακή ομάδα. Και δηλαδή. Τι ιδιαιτερότητε δευτέ... αφορούν αυτέ, Και ποιε είναι οι ιδιαιτερότητε, αν μπορούσαμε να πούμε. Πολύ ε... ανάγνωση, δυσκολία. Ε, να σα πω, αν θέλετε, έχουν μπροστά μου το στο περσινό στατιστικό α πούμε που είχαμε. Πέρυσι την περσινή χρονιά ε, συνολικά ε, αξιολογήσαμε 189 παιδιά. Ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά, 190 παιδιά δηλαδή. Mm -hmm. ε, σε ποσοστό περίπου το, το 50% είναι οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Δηλαδή αυτό που λέμε δυσλεξία, ε, δυσγραφία, δυσορφογραφία. Είναι το 50% των μαθητών που βλέπουμε εμείς εδώ. Mm. Ένα ποσοστό γύρω στο 30% είναι γενικές μαθησιακές δυσκολίες, δηλαδή παιδιά που έχουν ε, μεγαλύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά την, την ικανότητα απορρόφησης της γνώσης και σε μικρότερα ποσοστά υπάρχει διαταραχή λόγου, προβλήματα λογομιλίας, ή ήπιες δυσκολίες ή σύνθετες γνωστικές κοινωνικές συναισθηματικές δυσκολίες, αυτισμός κτλ. Όλα όμως αντιμετωπίζονται αν εντοπιστούν έγκαιρα, να μην δηλαδή δημιουργείται και πανικός του γονείς. είναι το, το κρίσιμο στην ειδική αγωγή αυτό. Το κρίσιμο ναι. στοιχείο είναι αυτό, δηλαδή αν εντοπίσεις πολύ νωρίς μια δυσκολία μπορείς να έχεις πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση.